Ναι. Η ίδια. Αποστολή Καλή, τι κάνετε και εσύ και ο Θήμιος καλά σε χαιρετάμε και έχετε κερδίσει την αγάπη μου α, είπαν σε κάποιο έπαιρνα... διαγωνισμό ευχαριστούμε <laughs> Σα έπαιρνα για να σα πω ότι με ενθουσίασε ο Θήμιος την περασμένη τρίτη και σήμερα μπόρεσα να βρω άκρη στάθηκα σε αυτά που είπε για τις αυταπάτες και ψευδεσίσεις που διαδίδουν είναι αριστερή προοδευτικοί και Είπε βέβαια και για το μόνο ρεαλιστικό το ταξικό. Ε, ε, για... Είναι πολύ. Πώ να σου πω, δεν το χορταίνω κι εγώ. Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω ότι πρόκειται για λόγο ανατρεπτικό, με νεύρο ανατρεπτικότητα και με δύναμη διαφωτιστική. Δεν υπάρχει γιατί... ο τύπο τώρα, μην το ψάχνουμε. <laughs> γιατί καθαρίζει και διαλύει αυτό που θολώνει την πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο ρεαλιστικό και. είναι αυτό που λέμε λειτουργήμα τώρα μην το ψάχνουμε δηλαδή είναι το λειτουργήμα η προσωποποίησή του Ναι, ναι, να, να τελειώσω. Να τελειώσω. Α, βεβαίω, ναι. Διαλύει λοιπόν αυτό που φολώνει την πραγματική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα από το ρεαλιστικό και από αυτό που υστερόβουλα παρουσιάζουν σαν ρεαλιστικό όχι μόνο οι δίσαινα αριστεροί, αλλά όλοι οι κυρίαρχοι. Και συμφωνώ για αυτά που λέτε για το Σύμμιο. Ναι, είναι ε... πολύ καλό. Δεν το χορταίνω. Και εγώ λίγου διάσκέπη. Ναι, ναι, ναι. Να είσαστε καλά. Γεια σας. Α, γεια σας. Ρίγορο, περιεκτικό. Μου αρέσει. Ναι, γεια σας. Και στοχευμένο. Έλα από όλοι καλή σεζόν. Ευχαριστώ. Εγώ Έχω... καιρό να σε παρωμένα ήθελα να σα πω χαρακτήρα για την παράσταση. Είσαι Ευχαριστώ. πολύ καλό. Μάρεται παράστα... πολύ το σχόλιο για το σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν μέσα στην παράσταση αν είσαι τόσο να το θυμάστε κιόλα. Ποιο σκυλί. Εγάβησε ένα σκυνή και λέει, σκοματό σκυρωθάνε. Ε τι με στην παράσταση είναι αυτό, ήξερα να καμπείσει. <laughs> σωστά. Είναι Λάξτε. στα πλαίσια του Improβ, να πούμε, του Improβ. Α, οκ, okay, οκ, okay. σωστά, είσαι καλό μαναζα. <laughs> λοιπόν, πράγμα που μου άρεσε επίση και ολόγο που έβγαλε, έχει αρχίσει να σου εποντίζει ο θύμιο και μου αρέσει. Αυτό τώρα παιδιμοτήμη, όταν αρχίζει mm. και πιάνει εκεί το επαναστατικό, τι λόγο έβγαλε, έβγαλε λόγο. Ε, είπε τέλο πάντων τα κακά του συστήματο και τι πρέπει να πολεμήσουμε. Δηλαδή, καθοδήγησε λίγο. Είσαι ένας άνθρωπος. Ωραία, ένα πραγματικό α... άνθρωπο. Όχι, Αυτά είναι θέλω να Ε, α αυτά, αυτά τώρα τι να σε κάνω, τα φορτώθηκε. <Τι> Έλα, ρε Αποστόλη. Έλα. Από χθε ψάχνω να, σε, να σου πω, είδε αυτό που έγινε με τη Βασίλισσα. Πέθανε. Στο σύννεφο. Πέθανε. Πέθανε και στο σύννεφο. Σε ποιο σύννεφο. Η Βασιλεία Φάη σύννεφο που λέμε, τέλο πάντων. Του Σίμπσον, εκεί που γράφει The Simpsons είχε Βασίλισσα. Αυτό. Μήπω οι Simpsons είχαν προβλέψει το θάνατο. Στην Γιατί βα... το είχε προβλέψει η Λίτσα Πατέρα. Η Βασίλισσα, το δυσαρμονικό τάκ που έχει, σύντομα θα ενεργοποιηθεί και πάλι, φέρνοντα αντίστοιχε δυσκολίε στο προσκήντα. Ένα χρόνο, Ένα χρόνο πριν. Βρε, πέρυσι έπιασε φωτιά το σπίτι μου και κεγότανε και εμφανίστηκε η μορφή του Μητσοτάκη. Πιανού, του ε, πατέρα. Του γιού, του γιού. Και το διπλανό σπίτι που κεγότανε εμφανίστηκε... Μόνο από... εκεί εμφανίστηκε. Έχομαι, Γιατί πουθενά, πουθενά άλλου δεν εμφανίστηκε, να ξέρεις. Πουθενά. Κάει και όλη η Ελλάδα πέρσι δεν εμφανίστηκε πουθενά. Ε, στο ε, σύννεφο, μόνο και αυτό για λόγους ότι πάει σύννεφο. Αυτό, ακριβώ. Ναι. Ο Μαρκόνι, με χαίρετε. Θέλω να σα πω δύο πράγματα να βοηθήσετε. Η εξωγήνη στην αίρια 51. Αλλήμον, τα... η αρμοδιότητά μα. Πώ <στονίτρια> να μην βοηθήσουμε τώρα. Ε, αυτοί κάθονται πολύ χαμηλά κάτω στα υπόγεια. Διότι μας λένε Έχει το με στα υπό τα υπόγεια εξωγήνου. Καλά το φανταζόμουνα Γιατί τα υπόγεια γκαράζ τελειώνουν όλα στο μείον 3. Γιατί μετά, τελειώνουν στο μείον 3. Γιατί έχει του εξωγήνου. Ορίστε, απάντηση. Να σα πω τώρα και το εξή. Όλα εδώ τα κάνουμε για τη βαρύτητα των Είναι στι τεκτονικέ πλάκε. και σκριμένι, το δεν, δεν αρκούνε για παραπέρα από το ξεσ, τον. Δεν το τον. Φτάμενος. τον. μου τον. Αρχιτέκτονα. Αυτός, εκεί είναι <Τι> Έλα, μα το λέει. Έχει το κόκκινο το ραδιόφωνο. μια βραδινή εκπομπή και βγάζουμε τηλέφωνα έτσι από ακροατέλλε και πήρα αυτέ τηλέφωνο φίλε. Αλίμο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είσαι ναι. μιτανόστι. Παντώμα παντού. παντού, παντού. Έχουμε στα αυτοκίνητα, φίλε κάτι άκουλε. Έτρελα αυτή τη κι εσύ, πώ να αντιξει. Κάτι λέω να το τρωλά τώρα περίμενα. Παίρνω τηλέφωνο και αρχίζει και τον καλοπιάνο θέση με το Μιτσοτάκι, ξέρει εσύ. Και ανεβαίνει λοιπόν αυτό, γουστάρια α πούμε και αυτά. Δεν θα αρχίζω του λέω ότι θα σε στεναγώσω και λίγο του του λέω θα συμφωνήσω με το Μιτσοτάκι ΣΥΡΙΖΑ, μέρα 25 και κουκού έξερο, εγώ και εγώ δεν ξέρω τι άλλο και πασό; Αυτό είναι τεράτο γένεση Να σχηματίσει η κυβέρνηση, ο κύριο Τσίπρας ο κ. Ο κύριο Βαρουφάκη και ο κύριο Κουτζούπα. Θα συνεισάσει πολιτική ταρατογέννηση. Τερατογένεια του λέω δεν είναι, αν θα γίνει μια κυβέρνηση εσύ με την Νέα δημοκρατία. Τι Και αλλιώ του λέω, θα ονομασία μαζί τα ψηφίζεται. Φίλε, έβγαλε πληριά. Έμα Ακούστε. και εσύ του την αίσθηση. Έμα τον ήθελα, ρε ρεφίλε, τον ήθελα, μάρεσε. Εντάξει, είναι η πρώτη φορά παίρνω αλλούνο σε ένα παίρνουν συγγραφέα. Μόνο σε ένα παίρνω. Και τι μου το λε, το, το ένα και έραδο δε πιάνει. Δηλαδή μου το λεω για να σε σχολέσω. Ότι μια το... φορά ίσω καμία. Όχι. Το λέω για να το βρίζουμε υποσχόμιο τη αύριο σε καμιά παραγγελία, καμιά παρασκευή. Δεν βάζω παρόσταθμό. Έλα ρε. Εδώ βάζουν όλοι να πούμε. Εδώ βάζουν τη φωτογραφία στην παράσταση. Εκεί θα κολλώσει τώρα. Έλατε. Καλή εβδομάδα. Επίση, Ναι, να σου πω κάτι. Μικροί είχαμε κάτι τράπουλε που είχαν πάνω από το είχαν πάνω διάφορα ρεπέδι μου. Αλλά μερικά Εμένα κάτι, κάτι λαγουδάκια ήταν... είχαν δικέ μου οι τράπουλες. Τι τράπουλε είχατε, Ο καθένα με ό,τι ασχολείται. Αποστολέ. Α, εμένα είχε okay. ένα λαγό γνωστό που ξέρουμε περισσότεροι. Λοιπόν, είχαμε αυτά αυτοκινητάκια. Κουνέλη μάλλον. Κουνέλι, μπάνι. Κουνέλη, μπάνι, μπάνι. Τα σούπερα του, ναι. Α, χαρτιά εννοεί. Ναι. Α, και εγώ νόμιζα αυτό που έζησα με τράπουλα. Πού είχα κάτι του Playboy με κάτι ξόβιζε. Δωροδυτή λεκτική τράπουλα Playboy σε δερμάτινη θήκη. Και τέτοιε υπήρχαν. Ναι, λοιπόν, αν σε ένα σούπερα του, α πούμε, και ο άλλο τη Φεράρι από την άλλη μεριά, και εσύ είχε το σούπερα του, τη Φεράρι, τη φόρμουλα, όλα. Τα ναι, πάντα. το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Και θέλω να πω, λοιπόν, ότι όλη την κυβέρνηση αυτή που έχουμε τώρα, έξω από τον αρχηγό που είναι Πασπαρτού και σούπερα του, υπάρχει παντού, είναι όλοι σούπερα του. Δηλαδή, κάνουν για όλα την Υπουργεία. BELL <speak> Ναι, καλησπέρα. Yeah. Ο ποστόλη εσύ. Εγώ πήρα να πω ότι θα μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ για σένα. Αμά. Ah, και δεν ήρθε η ΣΥΡΙΖΑ. Ανένα δυνατόν. Ε, άσε τώρα εντάξει. Και έγινε και ένα χαμό, τα είδα όλα. Λοιπόν, εγώ πήρα να καταγείλω ότι ο κόσμο φώναζε από παντού και εσύ δεν είπε τίποτα. Τι να πω. Δεν μπορεί να το πω. Δεν είπε δεν ξεκίνησε τίποτα, ο κόσμο από μόνο σου το φώναζε. Το μιξετάκι για Με παρέμει. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Από παντού ο κόσμο τώρα, την ψυχή του μέσα τώρα. Το Καλά, ο κόσμο το φωνάζε από παντού ανεξάρτητα το φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Εννοείται, εννοείται. Όπου και να πα, άστο. Ένα μονταζάκι να κάνουμε μια ώρα θα βγει με τα μυψωτάκια γαμνιέ. Τι μονταζάκι, τι σειρά μόνο, ναι. Μυψωτάκι γαμνιέ έκανα. Τι είπατε. Μυψωτάκι γαμνιέ. Είπατε κάτι. Με κεντρικό σύνθημα πόπι το πολυτεχνείο γαμιασέ. ζει. Ξέρετε. Σε Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά. σ' αγαπώ. Αγάπω. Αγάπαμε. Αγάπαμε. Γαμνιέ. Γιατί να ζήσω, Έλα, μου. Έλα πάλι τώρα δεν τα είπαμε και το κλείσαμε. μου φίλε. Δεν πειράζει και εμένα μου ξανάρχονται 1 ένα, ένα αλλά δεν κάθουμε να λέω χρόνια δοξασμένα. Α. Έλα, Ραποστολαρέ. Έλα. Επειδή άκουσα τη Σιριζέα, νομίζω, που μίλησε πριν και έλεγε για την Ιταλία, γιατί η Ιταλία έβγαλε ακροδεξιά. Όσο η αριστερά ασχολείται με τα προβλήματα των χορτάτων, με τα προβλήματα δηλαδή του κάθε καμπουτζίδι και τη κάθε τούνη, και υιοθετεί την ατολική προπαγάνδα, τότε λογικό είναι και ο κόσμο να στρέφεται στην ακροδεξιά. Σε τρει περιπτώσει. Καλά, ε, ε, δεν ε... είναι το πρόβλημά μα ο καμπουτζίδης Ναι, δεν είναι το πρόβλημά μα σίγουρα ο καμπουτζίδη. Μπήκε στο θέλει... καμπουτζίδι τώρα να στοχοποιήσει. Ναι, μα όχι, αγόρι να σου καταλώ, γιατί δεν μπορώ, όχο, να βλέ... Από κόσμο να κλαίει για τον το καμπουτζίδι και να μην τον καμπουτζίδι, το μην τον ούτε θέλει να τον κλέσει. Λοιπόν. Ναι, αλλά άκουνα να την ίδια στιγμή που γίνονταν κείμενα για τον καμπουτζίδι, η τράπεζα έπρεπε να το σπίτι μια καθαρή και μόνο ρουβίκο να έτρεξε και τη σώσωσε. Μια Ναι, δεν δε σου ο καμπουτζίδι όμω αυτό. Ο δεν έχει αναφέρει ποτέ τίποτα τα ταξικό. για τα προβλήματα Θέμα είναι ότι να ασχοληθούμε λίγο στα αριστερά με τα πραγματικά προβλήματα του λαού, με το λαό που πεινάει. Δεν ενδιαφέρεμε με να την μπουλην να είπαει ο καμπουτζή. Αντίχολογα ο καμπουτσίρι θέλει να έρθει μαζί μου να γονισώ και όχι μαζί για τον καμπουτζήδι. Αλλά τώρα ένα καμπουτζι και μια τούμη που μου μιλάνε για γέκ και για γυναίκε και για μα και μαλακίε και δεν ασφαλουνται με τίποτα με τα προβλήματα τη εργατική τάξη όσο πω όλοι μου. Δεν θα ασχολήσω και εγώ με το πρόβλημα. Δεν με διαφέρει καθόλου το πρόβλημα του καμποσίτη και το πρόβλημα του κάθε γέφου τη σημαία του ΝΑΤΟ. Και μη μου πίσω τη σημαία του ΝΑΤΟ με το σύστημα το ουρά του. Thank <sharp inhale> <sharp inhale> Προχθέ στην κομπή του Γκότζου που μου αρέσει πάρα πολύ, 91 στα παραπολιτικά, είναι ένα οπαδός ο ατρόμη του, κρίμα για μια τόσο ιστορική και φανταστική ομάδα από τον ατρόμητο με καταπληκτικό κόσμο, και είπε ότι μένει καματερό και ότι οι κνήτες αφήνουν σκουπίδια. Και τι θα γίνει με αυτό το σκουπιδολόι που αφήνουν οι κνήτες. Του κάνει ο Γκότζος με όλη την ευγένεια που έχει. Ναι, φίλε, δεν νομίζω. Και εγώ σου σκουπιδολόι, παιδί, παιδί, παιδί μου, είδες πως τα φύσαν του Πάρκοτρίτσι, δεν έχει ούτε εγώ πακάτο. Το ξέρω! Λοιπόν, αυτό το λέγ Το ξέρω να πω σε όλου, σε... απλά επειδή ακούσε και στον ίδιο σταθμό, γι' αυτό το λέω. Ε. Θυμάμαι που είχε βγάλει έναν ακροατή, εσύ τον είχε βγάλει, που λέει ευτυχώ που έρχεται και το κουκούε και μα καθαρίζει το πάρκο τρίχιο από τα σκουπίδια. Γι' αυτό τέτοιε μαλακικέ και ανακρίβειε δεν πρέπει να ακούγονται. Και ειδικά από κάποιον που δηλώνει ο παδό του ατρόμητο, που ατρόμητο είναι από τι πιο αριστερέ και αντιστασιακέ ομάδε που υπάρχουν εύκολα. Και γι' αυτό και. Καλά αυγόν, υπάρχουν πολλά. κι άλλοι. Κία εκπροσφυγική είναι. Θε να μιλήσουμε για το σύνολο του κοινού τη. Ναι, οι περισσότεροι, ναι, αλλά ο Τσάρκα έφαγε το κράτο. That's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 Και από το έφραγμα, για να σε μαβρίσω στι εκλογέ. Έξι ψήφου έχω στο σπίτι. Έξι. Θα σε μαβρίσω θα σε κάνω κατάμαυρο. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Μα τι διάλογο, πού του βρήκε όλου πονά... αυτού, τι κάνετε, άλλη δουλειά δεν κάνετε γαμνιό, την ώρα. Γαμνιόμαστε. Να σου πω κάτι, ρε. Εγώ τρώω εκεί κοντά στην Νέα Δημοκρατία και στη Λαχαναγορά και μου λέει ένα παιδί, δεν βρίσκουν, λέει εργάτε. Όποιο Χρήστο, μου είπε σήμερα, επειδή η γυναίκα του είναι από το εξωτερικό και είναι 9 χρόνια, νομίζω, ή οχτώ στην Ελλάδα, δεν το πήρε στο διχίλιαρο, έκαναν παιδί, το δεύτερο. Νομίζω το τρίτο, το τρίτο συνολικά και δεν το πήρε το διχίλιαρο. Τώρα μου το πε σήμερα. σήμερα Συγγνώμη, άμα δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτή, εμεί τα δίνουμε διχίλιαρα. Άι, το διάλειμμα. Κάτσε, Ελληνόπουλο δεν είναι ο Χρήσο, είναι ε, Έλληνα. Στην, κάτσε το δεν το ξέρω το τι κάνει. κάνει. Λοιπόν, άκου τώρα αντίστοιχο, μου λέει δεν βρίσκουν εργάτε. Φαντάσου έχουν ρίξει τόσο πολύ τα νεροκάματα, όπου ούτε οι Αλβανοί δεν πάνε για δουλειά και δεν βρίσκουν εργάτε. Ρε που οπότε σου μιλάω, παίρνω κούρσα. Γεράω εδώ 45 λεπτά. Του χρωστάω πάντα σου χρωστάω σου MOBINIE <laughs>